Δεν μας αφορά η προοπτική να διαδραματίσουμε έναν ανορθωτικό ρόλο μετά την καταστροφή. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή. Μπράβο! Διότι και υποτίθεται ότι αύριο έρχεται η καταστροφή. Δεν το ξεχνάμε αυτό, έχουμε πιαστεί με τις δουλειές, με τα μελομακάρων, τις κουραμπιές και τα υπόλοιπα και έχουμε ξεχάσει ότι αύριο καταστρέφεται ο πλανήτη. Οπότε θα πρέπει να πούμε σε όλους ότι εμείς εδώ έχουμε ασχοληθεί πολύ πριν με το συγκεκριμένο θέμα και με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολλούς πρωταγωνιστές. Ακούσαμε τώρα ένας στην τύχη, αγαπημένο όλων, τον κύριο Κουβέλη να μιλάει για την καταστροφή. Σε ανύποπτο χρόνο, σε αυτόν τον τόπο, ένας άλλος μεγάλος ηγέτης είχε μιλήσει για αυτή την καταστροφή. Με αφοσίωση η κυβέρνησή μας δίνει 20 μήνε τώρα τη μάχη για τη διάσωση της χώρας. Και έχει μείνει η χώρα στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπία. Είναι προτεραιότητα για όλους μας να χάσεις την ελευθερία σου, την αξιοπρέπειά μας. <Τι> έκλεισε και τυπικά και έκλεισε οριστικά το μέλλον της χώρας μας. Στηνοτρόφη. Βρίσκονται στα, πρόθυμα οικονομικής, βρίσκονται στα πρόθυμα οικονομικής καταστροφής Ήταν τότε που μόνο η κτηνοτρόφη ήταν στα πρόθυμα της καταστροφής όπως είχε πει Ο μεγάλος ηγέτης Γιώργος Παπανδρέα, ακούσαμε και τον σύγχρονο ηγέτη Τον μετέπειτα να μιλάει για το μέλλον της χώρας που δεν υπάρχει Τα λέμε όλα αυτά διότι δεν φοβόμαστε καθόλου και είναι από του λίγους λαούς οι Έλληνε Που δεν αντιμετωπίζουν καθόλου σοβαρά ε, όλα αυτά που συζητώνται για αύριο προβάλλονται Μάλιστα, υπάρχει και ένα χωριό στη Γαλλία που εκεί θα πάνω στέλνουν να σωθούν. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα σωθούν. Αύριο, τέτοια ώρα μάλλον, δεν θα υπάρχουμε. Ή κάπου εδώ, σύμφωνα με τον Τράγκα, θα τα πει και αύριο το πρωί, νομίζω. Κάπου 13 και 13 το έχει προσδιορίσει. Είχε απευθεία γραμμή με του μάγες και του είπαν αυτό το πράγμα. Εμεί εδώ δεν δίνουμε σημασία σαν λαό. Γιατί τα έχουμε πάθει, τα έχουμε ξαναπάθει, έχουμε επιβιώσει, έχουμε επιζήσει. Και μάλιστα μπαίναμε πάντα σε αυτά τα, τα, τα ταξίδια και σε αυτού του δρόμου που οδηγούσαν στην καταστροφή πάντα προετοιμασμένοι καταλήλως όπως λέει και ο τορινός ηγέτης. Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες θα αποτύχουμε. Πολύ περισσότερο που σήμερα είμαστε γα***μένοι όσο ποτέ άλλοτε. Η νέα δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Κυρίε εδώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς όλοι το βλέπουμε, όλοι το πιστεύουμε αλλά και οι άλλοι το ξέρουν καλά. Οι Έλληνες γα***μένοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, εσύ να είσαι καλά. Τα είπε μια χαρά, ακούσαμε και τον Τζακλαγιαγγύλ ο οποίος μιλάει και, αυτό, και αυτός για καταστροφή, μάλιστα την προσδιορίζει έτσι την... Κάνει φόκου, όπω λέμε, στην νεοελληνική και δείχνει και την αιτία, τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίω έχουν προσθεθεί κι άλλοι στην παρέα, αλλά κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκη να μιλάει για την καταστροφή και για την αιτία τη καταστροφή, που είναι ποιο άλλο στο κόμμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή που λέγεται Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε για πόσο, γιατί όλοι μαζί πάνε να κάνουν κάτι πάρα πολύ μεγάλο ώστε να ολοκληρωθεί η καταστροφή. πιο μεγάλα τα κόμματα, τόσο πιο μεγάλη και η καταστροφή. Γίνεται και ένα αγώνα και δίνεται ένα αγώνα, γιατί έτσι το λένε και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όλο αυτό που κάνουν οι βουλευτές των κυβερνών των κομμάτων το αποκαλούν αγώνα, όπως ο κύριος Μιχελάκης. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσει ένας αγώνας να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτός ο αγώνας δεν είναι εύκολος. Και αυτό το είχαμε πει και πριν από τις εκλογές. Δεν μιλάμε για δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Μιλάμε για αγώνα, για δυσκολία. Κάποια στοιχεία πρώτα που έρχονται δίνουν έναν τόνο αισιοδοξία. Ο αγώνα ακόμα δεν έχει κρυθεί. Προσπάθεια γίνεται μεγάλη. Πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Και πρέπει να πάει καλά για την πατρίδα <κοί> Δεν έχουμε δικαίωμα αποτυχία. <κοί> Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν πειράζει. Α αποτύχουμε. Δεν θα είστε ούτε οι πρώτοι ούτε που λέτε κάτι και δεν μπορείτε να το κάνετε. Όσο μάλλον όταν πρόκειται για αγώνα. Ωραίε λέξει και πώ έχουν ταλαιπωρηθεί χτυπημένε κάτω σαν χταπόδια από διάφορου που είναι πολύ σχετικοί με αυτά που λένε. Ο κύριο τώρα, αγαπημένο όλων των Ελλήνων, έχει ρωτήσει έναν έναν, έχει μπει στο ψυχισμό του Έλληνα και λέει για το περίφημο χαράτσι. Το θέμα αφορά έξι μήνες μόνο. Διότι μετά θα πάει στο ενιαίο τέλο ακινήτων. Νομίζω δεν θα ήταν χρήσιμο, δεν θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μια μεγάλη ανομαλία για έξι μήνες. Άλλωστε, από ό,τι ακούω, ο κόσμο προτιμά να το, να το πληρώνει μέσω ΔΕΗ παρά μέσω, μέσω ΔΟΗ. Αν καλύτερα, θα καταλάβουν ότι ο κόσμο δεν προτιμά καθόλου να πληρώνει το συγκεκριμένο χαράτσι. Δεν θέλει να το. Πληρώνει, προτιμά να μην το πληρώνει, για να το πούμε σε όλε τι εκδοχέ. Και όχι διαλέγει μεταξύ ΔΕΗ και μεταξύ εφορία. Δεν θέλει καθόλου. Και όχι, δεν θέλει, δεν μπορεί. Μεγάλο κομμάτι, αλλά ψηλά γράμματα. Κάποιο του έχει πει ότι προτιμούμε τη ΔΕΗ. Είμαστε ευχαριστημένοι που έρχεται μέσω ΔΕΗ και δεν έρχεται μέσω εφορία. Οπότε συνεχίζουμε. Νιώθει ο ίδιο πάρα πολύ καλά που κάνει κάτι επειδή το θέλει και επειδή το προτιμά ο λαό. Οπότε προχωράμε κανονικά. Πάμε, θα πέσουμε λίγο χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά, σχεδόν θα μπούμε στη γη. Αν πω μόνο τη λέξη «πράσινο κουλίκι, σε όλη την Ελλάδα θα καταλάβουν τη σημαντικότητα αυτής της προσπάθειας. Day, baby, baby, baby, baby, Αν πω μόνο τη λέξη «πράσινο κουλίκι, σε όλη την Ελλάδα θα καταλάβουν τη σημαντικότητα αυτής της προσπάθειας. Η σημαντικότητα τη προσπάθεια είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε. Το πράσινο σκουπί και το κρατάμε γιατί θα το χρειαστούμε στην πορεία. Ο... Η καταστροφή έρχεται αύριο. Σύμφωνα με όσα λένε γενικώ, εμεί εδώ είπαμε δεν έχουμε ανάγκη, αλλά στην περίπτωση που καταστραφούμε, υπάρχει ο πρόθυμο, έρχεται. Θα τον διαλέξουμε όλοι μαζί από ό,τι φαίνεται για να διαχειριστεί την καταστροφή. Μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη τη διακυβέρνηση του τόπου και να διαχειριστούμε την μνημονιακή καταστροφή. Να διαχειριστούμε τη μνημονιακή καταστροφή. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και εμεί την ευχαριστούμε, επειδή έχουμε κάποιον που θα διαχειριστεί την καταστροφή, τη μνημονιακή, όχι την υπόλοιπη. Μια, μια ωραία εκδήλωση έχουν αύριο στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμών, στο μεγαλύτερο τη χώρα. Είναι ο τίτλο Η Ελλάδα τη κρίσης Η νέα πραγματικότητα στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Γίνεται μια συζήτηση για τι χώρε που είναι σε κρίση που έχουν μπει σε μνημόνια ή όχι, γιατί δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, είναι και αλλού, και πώς ε, κάποιες ε, τέτοιες ουσίες ε, επηρέαζαν την νεολαία, το λέω πολύ κομψά. Λοιπόν, η εκδήλωση είναι αύριο, στις 21 Δεκεμβρίου 2012, λίγο πριν την καταστροφή, στις 12 το μεσημέρι στο Δώμα, εν όροφο του κτηρίου Αχέπα. Ο τίτλος είναι αυτός που σας είπαμε. Θα μιλήσουν για την αιτία, την επιδείνωση τη κατάσταση, την αποτυχία των προγραμμάτων συντήρησης τη Βλάβη, σας διαβάζω το δελτίο τύπου, την αναγκαιότητα στήριξη στεγνών προγραμμάτων, την επανένταξη, τη συνολική αντιμετώπιση. Ποιοι θα μιλήσουν. Ο Κώστας Αρβανή, δημοσιογράφος, συνάδελφο, μέλο του δουσού του ΚΕΘΕΑ ο Ηλία Μιχαλαρέα, δόκτωρο ψυχολογία Πρόεδρο του Εθνικού Συμβούλου Κατά των ναρκωτικών και ο Γιράσιμο Παπαναστα, κοινωνιολόγο. Υπεύθυνο του τομέα έρευνα του ΚΕΘΕΑ. Αύριο, 12 Ιαίου του μεσημέρι, στο Δόμα, 10ο του Ευαγγελισμού του κτιρίου Αχέπα, α, την εκδήλωση διοργανώνει το Σωματείο σε Νοσοκομείου Ευαγγελισμό. Δεν διεκδικούν μόνο χρήματα, όπως όλοι νομίζουμε, κάνουν και άλλα πράγματα, παίρνουν και άλλες πρωτοβουλίε που αφορούν την κοινωνία και κυρίω την υγεία, την ψυχική και την άλλη τη κοινωνία. Την επόμενη εβδομάδα. Που είναι Χριστούγεννα. Έχουμε ετοιμάσει κάποιε εκπομπέ από τώρα, γιατί κάποια στιγμή θα απουσιάσουμε κι εμεί. Μια από αυτέ τι εκπομπέ τη Δευτέρα θα παίξει για δύο ώρε από τι 12 ω τι 2:00, είναι η παραμονή των Χριστούγεννων. Θα έχουμε τη Μάρθα Φρυτζίλα και τον Παναγιώτη Σεβά. Ο Παναγιώτη Σεβά παίζει το ακορντεόν, πολύ γνωστό. Έχει συνοδεύσει του καλύτερου τραγουδιστέ αυτού του τόπου πάνω στη σκηνή. Η Μάρθα Φρυτζίλα, όσοι δεν την ξέρετε, χάνετε. Όσοι την ξέρετε, ξέρετε ακριβώ τι κερδίζετε. Είναι τα πάντα, τραγουδάει, τους είχαμε χθες εδώ κάναμε την ηχογράφηση. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι όπως ξεκινάει το Διώρο για να μπούμε σιγά σιγά και εμείς από εδώ στο κλίμα των Χριστουγέννων. Μαζί με την Μάρθα και τον Παναγιώτη Σεβά, τραγουδάει και ο Αποστόλης και εμείς σα πω ότι κάναμε όλη αυτή την εκπομπή και κάναμε όλες αυτές τις εκπομπές για την επόμενη εβδομάδα για να τραγουδάει και ο Αποστόλης. με χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, χριστουγεννιάτικα κλασικά παραδοσιακά τραγούδια σε στίχους άκι πάνω και τα λοιπά και τα λοιπά Δευτέρα 12 με 2 το μεσημέρι ε, με τραγούδια και σχόλια διάφορα Εδώ είναι η ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα μία με δύο μια μέρα πριν καταστραφεί ο κόσμος 2-11, 208-200 τις τελευταίες σας επιθυμίες Μπορείτε να καταθέσετε στον Αποστόλη ό,τι να είναι αυτέ. Μέλη e, στέλνετε στην διεύθυνση στο YouTube, και SMS, real και no, το μήνυμά σα: αποστολή στο 54%. Επειδή παίζει ακόμη το αυτοκίνητο μέχρι αύριο, μπορείτε να γράψετε και αυτοκίνητο. Και αν είστε τυχεροί να το κερδίσετε και να το παραλάβετε, Η κλήρωση αύριο 12 ώρα το μεσημέρι για το συντροέν που δίνει εδώ ο σταθμό ω Χριστουγεννιάτικο δώρο στον τυχερό, σε έναν από του πολλού, του χιλιάδε φαντάζομαι. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι, τι άλλο έχουμε, τον Νίκο Σαπρανίδη, που ρυθμίζει τον ήχο. Και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Όποτε βγαίνει ο κύριο Χατζηδάκη, μιλάει για λιμάνι που πρέπει να πιάσουμε. Όχι μόνο ο Χατζηδάκη, πάρα πολύ. Ανυφόρα που πρέπει να ανεβούμε. Κανεί δεν μιλάει για κάτι φορά, ενώ την έχουμε πάρει. Κανεί δεν μιλάει για αυτήν. Μιλάνε όλοι για ανυφόρα και για λιμάνι. Επειδή τα λέει. Σήμερα το πρωί τα είπε και τα δύο. Σε διαφορετικού χρόνους όμω, στην εκπομπή που ήταν. Τα ενώσαμε εμεί μαζί για να έχετε μια πιο πλήρη εικόνα. Έχουμε λεφτά τώρα. Ταξιδεύουμε με 10 μποφόρ, υπάρχει ακόμα ανηφόρα, προσπαθούμε να μην βουλιάξει το καράβι, φαίνεται ότι μετά την απόφαση του Eurogroup δεν θα βουλιάξει, προπέρα, αλλά, αλλά τώρα ο στόχος είναι να πάμε στο λιμάνι και πρέπει να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα, με ενότητα στο λιμάνι. Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Πράσινο κουλίκι. Ήλπιζα ότι ο κύριο Σαμαρά δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Πράσινο κουλίκι. Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Πράσινο κουλίκι. Σαμάρα, του λέει όλου πράσινο κουλίκι για να τελειώνει. Και καλά κάνει γιατί όλοι αυτοί που πάνε κόντρα στο αναρθωτικό έργο αυτή τη κυβέρνηση, με πρωταγωνίστρια βασική τη Νέα Δημοκρατία και τα τσιράκια του άλλου εκεί, τα πέτ καλά κάνουν και δεν είναι σωστό γιατί βλέπουμε όλοι να έχει και αποτέλεσμα. Μα ανεβάζουν οι οίκοι, έχουν έρθει τα λεφτά, η ρευστότητα ξεκίνησε. Ζούμε καλύτερα ήδη, νιώθουμε καλύτερα αυτό που το βάζει γιατί, όπω λένε, η οικονομία είναι ψυχολογία. Όλοι αυτοί που βγαίνουν στα παράθυρα το βράδυ και όποιο έχει κουράγιο να του ακούσει που και που στο ζάπνη, του πιάνουμε και εμεί. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211 208 200 -800. θα πάτε να δείτε Θάνο Μικρούτσικο και Ρίτα Αντονοπούλου. Είναι η τέταρτη και τελευταία φορά που δίνουμε γιατί σταματάνε τι εμφανίσει. Αυτέ τι τέσσερι είχαν προγραμματίσει άλλωστε οι άνθρωποι. Το Σάββατο στο ρυθμό Stage στην Ιλιούπολη. 211-2008-200. Όποιο πρόλαβε ε, θα πάει να δει Θάνο Μικρού τη Κωνστοπιάνου και Ρίτα Ντονοπόλου να τραγουδάει πολύ ωραία πολιτικά κυρίω, αλλά και τα άλλα τραγούδια. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μέχρι να πάτε, εσεί να πάρετε, θα ακούσουμε εμεί τον γιο, όχι του ανέμου, κάτι άλλο. Τον γιο κάποιου άλλου πιο έτσι. πιο οικίου, μάλλον από τον άνεμο. Κύριο Καμέλο, ξέρετε, έγραψε ένα tweet και με χαρακτήριζε εθνικό γιο του Αυνάν. Α το έτσι. Λοιπόν. Ε, έδειξε λοιπόν έδειξε, λοιπόν ο κύριο Καμένο. Προσέξτε. Μα καλά κάνει γεννάτια, με συγχωρείτε το κύριε. Έδειξε λοιπόν ο κύριο Καμένο. Με συγχωρείτε Γεωργιάδη, αλλά τοποθετήσατε. Το, το <σχωρεί> Η είδηση εδώ δεν είναι ο Άδωνη ότι ο Καμένο τον χαρακτήρισε ιό του Αυνάν, αλλά το γέλιο τη Πόπη δίπλα δεν μπορούσε να κρατηθεί, πέρασε πολύ όμορφα και ήταν και μπροστά και στα μούτρα του, γελούσε δηλαδή. Τέλο πάντων, απρέπει ήταν αυτό να το. Για την Πόπη, για τον Άδωνη, από την Πόπη. Αμέσως μετά έχουμε τον λαό και εδώ είμαστε για να πούμε και τους δύο τυχαίες. Είναι διπλές οι Τον Απόστολο. Εγώ είμαι. Απόστολε, σου πω, να ακούσει τη συνέντευξη που έδωσε η γεννηματά η φόφη στον κύριο. Η φόφη το φοφουλίνη, σε ποιον? Η φόφη αυτή η ανεπάγγελτη του Πασόκ. Που την... Αυτή, ναι, ναι. ναι. Αυτή. Που ήταν υπερνομάρχη και είχε ένα πάρκο στην ευθύνη της και ούτε αυτό δεν έκανε καλό. Ακριβώ. Λοιπόν, αυτή έδωσε μια συνέντευξη προηγουμένω στον κύριο Χατζη Νικολάου. Και στο τέλο έλεγε λίγο πολύ ότι δεν θέλουν θέσει εξουσία στο Πασόκ, γι' αυτό δεν από Ναι, είναι γνωστό. Και το διακρίνει κιόλα. Αν κάτι λε ότι διακρίνει το πασό, κρίνει αυτό. Αν δεν του νοιάζουν οι θέσει εξουσία. Ναι, γιατί διαμαρτύρονται οι κατηστηματάρχε για την Κυριακή. Έλατε, εδώ του δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη να βγάλουν το ενίκιο μόνο που μπορεί να βγει από την Κυριακή. Έλα μου μπράβο, μη γράψω γα... γιατί τόσε μέρε που κάθονται και δουλεύουν, τι είναι. Είναι εργάσιμε πλέον οι άλλε μέρε. Α, για να μην είναι εργάσιμη η Κυριακή. Σωστό. Είς Αφού είδες. οι άλλε δεν είναι εργάσιμε, α γίνει εργάσιμη η Κυριακή. Έχει ένα δίκιο. Μόνο εσύ δουλεύ περνά καπλα, το ξέρω. Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να σου πω στο τέλο αυτό τώρα ο Βορύδη που, που έβαλε ο. Ο Μαυροδί, ο Μαυροδί. Ναι. Ακούω συνεχώ! Η εκχώρηση τη εθνική κυριαρχία. Ποια εκχώρηση τη εθνική κυριαρχία. Εδώ μέσα δεν λαμβάνονται οι αποφάσει όλε. Mm. Δεν έμοιαζε ο λιγμό λίγο με ψαριανό. Ψαριανό ή πρέκα. Ψαριανό, ψαριανό. Πε αλήθεια, μιλάει ο ψαριανό και δεν τον βγάζει. Δεν είναι. Και λέμε ότι ο Βορύδη, ε. Ναι. Εντάξει, τα κάνουμε αυτά, είμαστε πουκάκια. Ε, τα ξέρω. Άντε. Εντάξει, τώρα όμω και εσύ προσβάλλει τον αριστερό. Τον... Αριστερόταν, λέω, εννοώ τον Ψαριανό μην Δηλαδή, παρομοιάζεις τώρα τον αριστερό με το Εθνίκη, το άλλο. Είναι αφού αυτοί, λέει, καλύτερα, είπε ο ψαριανός, να τα έχουμε τον χωρίδι. Δεν είπε την άλλη φορά στον άλλο, στον φέρει πιο κοντά την κάμερα και να τον πρωταγωνιστεί. Ναι, τον Παλούρδο θα ήθελα. Ναι, ναι, εγώ. Φίλε Μπαλούρδο, έχουμε πρόβλημα. Πάνε τα τσογλάνια εκεί πέρα και κλέβουν από τι φάτνες το μικρό Χριστούλι. Πρέπει να τα βρούμε αυτά τα κολόπετα Μισό λεπτάκι. Μισό, τι είναι αυτό που μου λες έχουν απαγάγει το μικρό Χριστούλι. Πηγαίνουν στι φάτνες και παίρνουν το μικρό Χριστούλι και πάνε και βάζουν πρόβατα μέσα και τέτοια τα Η Παναγία μέσα, η Παναγία είναι μέσα. Δεν ξέρω, εγώ για το Χριστούλι μου έχουν πει. Πήρα τώρα σήμα από το κέντρο. Εντάξει, φίλε, θα, το, θα το κοιτάξω. Αν και το χειρότερο δεν ήταν αυτό, ήταν ο άλλος που πήγε τσίτσιδο στα Χανιά και έκανε το μικρό Χριστούλη <Ρι> το θέμα δεν είναι ότι ήταν τσίτσιδος το θέμα είναι ότι ολόκληρος Μαντράχαλος έκανε το μικρό Χριστούλη ας έκανε το μεγάλο Αποστολή ναι. Γεια σου καταρχήν Να είσαι yeah. και εσύ και πώς θα να πάει μπροστά Λοιπόν, εγώ μια καταγγελία θα κάνω γιατί... και θέλω να την ακούσεις και εσύ και ο κύριος Καλαμούκης και ο κύριος Χατζηνικολάου Είμαι άνεργο. Για και βρίσκω την εφημερίδα εδώ τη Χρυσή Ευκαιρία. Παίρνω το 2. Ζητώ, είμαι οδηγό επαγγελματία. Ζητούν οι οδηγοί λοιπόν για να μαζέψουν αλλιέ. Λε σε επαρχία και το ένα και Γιατί μ' άρεργο να κάνουν έστω και ένα μεροκάμα το που λέω λόγο. Καλά κάνει. Παίρνω το 2.193.48.9.78. Πρόσεχε να δει τι κοπεί να κάνουν οι άνθρωποι και δεν υπάρχει τίποτα όρθιο σε αυτό Λοιπόν, και λέει να πάρετε την εταιρεία, λέει και το όνομα τη εταιρεία και να πάρετε λέει, στο 14.847 mm -hmm. στα καινούργια μα γραφεία. Παίρνω στο 14.847 και ευτυχώ για καλή μου τύχη γιατί φιλοξενούμε Τη στιγμή, εγώ πέρα είμαι άνεργο και φιλοξενούμε. Δεν έχω πού να μείνω, λοιπόν. Αλλά είναι καθάρματα. Όλοι του είναι καθάρματα και ελπίζω κάποια στιγμή να το πληρώσουν. Καμώ το κερατό του, τέλο πάντων. Λοιπόν, παίρνω το 14847 και λέει ότι η χρέωση είναι 2,85 ευρώ το λεπτό. Καλά είναι, για άνεργο είναι καλά. Κατάλαβε για να πάρω εγώ τηλέφωνο για να μου πουν αυτό το ψέμα, δηλαδή να κάνω εγώ δίθεν έτηση. Θε μου αν από το κράτο αυτό που το μπουρδέλο που ζούμε, αν υπάρχει κάποιο να ελέγχει αυτά τα πιουτσέκια, γιατί αν. Μα μάθω, σίγουρα πέρα, υπάρχουν μηχανισμοί, την νόμιζα είναι, α είτε έτσι. Αν στα μάθω, κουτουρού πάμε. Τόσο, αλλά δεν Πώ μπορώ να μάθω εγώ, Πού είναι αυτά τα γραφεία του. Κοίταξε να δει. Θα, θα σου πω φίλε. φίλε. Θα σου πω. Εγώ φίλε θα του κάψω του ζωντανού. Τώρα αυτό δεν είναι θέμα. Είναι ένα θεματάκι το καταλαβαίνω, δεν είναι πολύ σημαντικό. Αλλά άμα φίλε λυθεί το μακεδονικό όλα αυτά τέλο. Τελειώσαν αυτά. Αυτό μα ανέψει. Βασικά θα... το μακεδονικό. Το όνομα το... μην χάσουμε. Αυτό να το πει το ένα. Αν δεχάσουμε το... το όνομα φίλε, θα λυθούν όλα αυτά. Και... Πέταγε. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Είμαι τόσο εκνευρισμένο. Είμαι 56 χρόνων με 7.000 βαρία και ανθεγεινά. Και δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και θα μείνω στον δρόμο σαν λίγο. Και οι άλλοι βγάζουν αγγελία για να οικονομήσουν με 3 ευρώ το λεπτό. Κατάλαβε και αυτού, το μπουρδέλο το κράτο και η αστυνομία μα δεν κάνει τίποτα. Εμένα θα κυνηγήσει αύριο γιατί χωστάω 300 ευρώ στην εμπορία. Τα λέει ο μια χαρά και βγάζει την αγανάκτησή του. Μην παίρνετε άλλο για, την, για το μικρού τσικο. Δύο τηλέφωνο, άλλωστε, πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, οι δύο κύριοι Μαθιουδάκη Τόδωρο και Χρήστο Κατσάνος, το Σάββατο θα είναι στην, στο ρυθμό Stage, Μαρίνο Αντίπα 38 η Λιούπολη. Δέκα και μισή αρχίζει το πρόγραμμα. Να είστε κατά τι δέκα εκεί, να σα βάλω να κάτσετε και κάπου καλά. Θα πείτε Εινοφρένη και τα λοιπά τα ονόματά σα στην είσοδο. Θα ακούσετε Θάνο Μικρού τη Κωνστοπιάνου και Ρίτα Αντωνοπούλου, πολύ ωραία φωνή, φρέσκια σε πολιτικά και άλλα τραγούδια, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Καλά να περάσετε, πιείτε και ένα κρασί ή κάτι άλλο στην υγειά και των υπολείπων που δεν τα κατάφεραν. Δεν ήταν τόσο γρήγοροι όσο εσείς οι δύο. Δεν μας αφορά η προοπτική να διαδραματίσουμε έναν ανορθωτικό ρόλο μετά την καταστροφή. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή. Αλλιώ. δεν τον ενδιαφέρει να έχει ανορθωτικό ρόλο μετά ότι θα μπορούσε και ότι θα υπάρχει και το μετά. Τέλος πάντων, κύριο Σκουβέλης με τα δικά του, ε, όπως στέλνουν εδώ μηνύματα κροατές, δεν το έχουμε αναφέρει. Υπάρχει κόσμος αλληλέγγυο έξω από τη βίλα Αμαλίας, στην Αχαρνών, μετά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, χτες κτλ. τα τα λοιπά, να πούμε κάτι, ορίστε το λέμε και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται, να. Πάνε στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ακριβώ εκδήλωση θα γίνει. Τι σχεδιάζουν αυτοί που ήταν εκεί, αυτοί οι αλληλέγγυοι φορεί, όσοι του άρεσε περιπτώσει, όλη αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται. Το αναφέραμε. Για όσου ενδιαφέρονται, Γεώργιο Καρατζαφέρη, τον θυμόμαστε όλοι. Μα λείπει σε όλου. Λείπει πάρα πολύ. Βγήκε σήμερα το πρωί στο Γιώργο στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένε. Ευτυχώ και μάθαμε και καλά νέα για το κόμμα γιατί όλοι είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία. Μέρα, κάθε μέρα στον αντένα πηγαίνουν 4 με 5 δελτία τύπου. Πήγε και δελτία τύπου για την πυροδία στη Θεσσαλονίκη που ήταν καλύτερα από τότε που εφερόμουν ω 9% στην Κατερίνη, στη Λαμία που ακόμα γράφει ο Λαμιακό τύπο. Το κόμμα εφίσταται και είναι πιο δυνατό από κάθε άλλη φορά. Σα έχουν μείνει λίγε, μακρά, μακρά. Γιώργο Παπαδάκη, με προδευόμαστε. Όλο ο κόσμο μου λέει: Κάνε κάτι, καλά τσαφέρει. Εσεί όλοι τώρα που ακούτε δεν λέτε αυτό το πράγμα, έχετε απογοητευτεί από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό και θέλετε κάτι φρέσκο. Να έρθει και δεν λέτε όλοι κάνε κάτι καρατζαφέρι. Όσα χρόνια ήταν στο προσκήνιο, δεν ζητούσαμε από αυτό να κάνει περισσότερα. Μάλιστα, ο ίδιο έλεγε ότι θα γίνει και πρωθυπουργό, και κάποιε δημοσκοπήσει τον έφωνα και στο 10% τότε. Θυμόσαστε, πριν κανένα δύο χρόνια όλα αυτά. Μπήκε στην κυβέρνηση, γίνανε αυτά που γίνανε. Του φύγαν οι δύο βασικοί, ο Βορήδη και ο, ο Άδωνη. Και έχει να πει για αυτού πάντα, γιατί όλοι αυτοί διακρίνονται και όσο περνάνε τα χρόνια, από μεγαλοψυχία. Έχει λοιπόν να πει για αυτού καλά λόγια. Και τα δύο παιδιά είχαν επιζητήσει με τα μανία στην κουμπαριά μου και ω εκ τούτου μπορώ να είμαι θυμωμένο πολιτικά, αλλά δεν μπορώ να είμαι θυμωμένο, ξέρω εγώ, με το μυστήριο που μα ενώνει. Α κουμπάρω και με τον κύριο Γεωργιάδη και με τον κύριο Γορίδη. Τον κύριο το ένα τον πάτεψα, το άλλο βάθισα το Χριστάκη που γιορτάζει με και του έχουμε και χρόνια πολλά. Θα πάτε να του στείλετε δώρο. Φυσικά. Δεν στείλω δώρο στο γονάκι επειδή ο ήταν λίγο αυτό. Βαφτιστήρι, εκτό αν βγάζει και άλλη είδηση, δεν είναι γκονάκι, βαφτιστήρι. Είναι ο Χριστάκη, βεβαίω θα στείλει 10 δώρα, είναι από αυτού. Σαν να τη βλέπουμε την εικόνα, θα πάνε τα δώρα στο, στο, για το βορίδι προφανώ. Λέει εδώ, αν κατάλαβα καλά, το, το γιο του βορίδι. Ή αν είναι και του άδων. Όποιο είναι, εν περιπτώσει, θα έρθουν τα δώρα από τον ονόκαρα με βόμβε μέσα. Ούτε που θα ανοίξουν τα κουτιά, ούτε που θα φύγουν τα κουτιά, βέβαια. Δεν φημίζεται έτσι, όπω τον βλέπει κιόλα, δεν λε ότι είναι ένα large άνθρωπο που θα στείλει και δώρα στα παιδιά των αποστατών που τον έφεραν σε αυτή την πορεία και την κατάσταση που τον έφεραν ώστε να γράφει μόνο λαμιακό τύπος για τον Γεώργιο Καρατζαφέρη που είχε όραμα και θα έσωζε και τη χώρα. Μετά από όλα αυτά ο λαός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ότι γράφει μόνο λαμιακό τύπος για τον Καρατζαφέρη. Έλα ρε τρελό αγόρι Έλα ρε μανίτσα Που σε βρε αγόρι μου Που σε ζουμπουρλούδικο Τι γαμ***σαμε σήμερα Άμα το χαράτσι βγει παράνομο Τι γαμ***σαμε Και αυτό γιατί αυτά τα γαμ*** όλια Αύριο μεταύριο Θα μας πούνε ξέρετε κάτι Δεν πληρώνετε το χαράτσι Πάρτε και άλλους νόμους Και θα βγούμε και γερατάτες και ταρμμένοι Είναι σαν να λες σε μια βιασμένη Εσύ πτες μωρι γιατί δεν μου σκέφτεται, όταν σε Άγκα. Αυτό ακριβώ θα γίνει από όσο Εγώ θα το έλεγα. εγώ θα το έλεγα, γιατί αμα υπάρχει άνθρωπο και έχει υπάρχει άρνηση, δεν μπορεί mm. να πάει καλά το σεξ. <laughs> Χαλάρωσε και από τα φέτο μου Αφού θα γίνει, <laughs> έτσι καλός; Έξαλλη. Έξαλλη. Έλα, γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Ο... το βορύζε, τον έχει πει κανένας ότι δεν είναι ηθοποιός και κουνά τα χέρια και τα παιδιά και τα σκάττα. Και τι να του πει, ότι δεν είναι ηθοποιός, είναι πολιτικός και πόσο παραδαλό πρέπει να είναι εκείνο το κατσίκι για να γελάσει πια μετά από αυτό. Άσε μας. Έλα ρε Τολί. Έλα. Στο 902GR έγραψαν χθες για την ελληνοφρένεια για το γράμμα που διάβασε το κοριτσάκι από τη Γερμανία. Είδατε και τα κατηγορεί όλη μέρα τα κομούνια. Αυτά. Σας αναφέρουμε κάθε μέρα Ότι τα κατηγορούμε κάθε μέρα τα κατηγορούμε Δηλαδή αυτό έχω να το πω είστε Ό... παράδεκτοι Να σε ρωτήσω, ε, επειδή δουλεύω κοντά στην Πέθκη και νομίζω ότι είμαι και Έλληνα, τουλάχιστον αυτό μου έχουν πει από μικρό, ε, άμα αρχίσω να καυγίζω, παίζει να πάρω κι εγώ καμιά, καμιά πώ θα λένε, κάνα φαγητό από τη γυναίκα του αρχηγού, ξέρει και τον αρχηγού. Του αρχηφασίστα, okay. ναι. Κοίταξε να δει, να καυγεί δεν νομίζω. Τώρα που θα έρθουν και κάτι άλλο χαράτια, μάλλον θα λαλύσει. Θα δώσει και στα κοπόρια δηλαδή. Δεν νομίζω. Ε, άμα δώσει στα κοπόρια τι να λαλύσει, α να γαβγεί, α μάθω δεν δει τίποτα. Αποστόλη, Έλα. καλημέρα ρε σύ, έχω ρε σύ μια απορία ρε Τι Γίνεται αποστολή Αποστόλη τα δικά μου μαλλιά να ασπρίζουνε Και το Γεωργιάδη να μαυρίζουνε να πούμε μεγαλώνοντας Έλα τώρα, από όλου τον Γεωργιάδη έβγαλα σε παψωμαλιά άκουσε με να δεις, αυτός πρέπει να τα τουκάρει τα μαλλιά Είσαι κουβά μου τα το κεφάλι μέσα Ναι σωστό, ενώ θα πρέπει να το χτυπάει το κεφάλι στον κουβά Σωστό, αυτό είναι λάθος που κάνει <ΣΣ> Τα έχω πάρει όλα το πρωί με τη Ζαρούλα, τη Μαρούλα, την άλλη τη Μαρτισμένη, εδώ τη Σαλωνίκη, τη λέει του ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε τη Μακεδόνισσα. Τη Γαϊτάνη, ναι. Την όμορφη κυρία. Τι πράγμα και αυτό ρε, παιδί, με τη Μακεδονία. Με τα Σκόπια, συγγνώμη. Α πάρουμε το όνομα πίσω, μπα και βγούμε από την κρίση. Έλα το είναι γι' αυτό πρέπει Κάτι που την έχει και ο πολιτικός και ο Έλληνας. Αποστολή, ο Στέλιο είπε. Καλημέρα. Έλα, θελάρα. Να σε ρωτήσω κάτι, Εσύ Αποστολή. Ο Στουρνάρα λέει, έγραψε στα παππούδια <υκλώμη> του την απόφαση του από το δικαστήριο για την ίσπραξη αντοχαράτσι. Άμα όλοι, όλοι οι όλοι Έλληνε γράψουμε εμεί τα παππούδια <υκλώμη> <τα> <υκλώμη> μα, όλου αυτού του θα γίνει η Αποστολή. Για να δούμε. Τι να σου εγώ έχω την περιέργεια. Έτσι <υκλώμη> δεν πρέπει να εξηγηθούμε. Έτσι, έτσι και είμαστε και έτοιμοι. Έτσι, μπράβο, έτσι. Μπράβο, παλικάρι μου, χόττω τα του <υκλώμη> Χαρά. Χρόνια πολλά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι? Ηλικρινά τώρα άκουγα την Πάρσα με το πάγκαλο. Με στη μαύρη μου, με έκανε και γέλασα. Έκανε, δεν είναι και τόσο καλή. Ήταν φοβερή. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα και το θύμιο να έχει καλέ γιορτέ. Κοίτα να δει. Να είσαι καλά, γεια. Γεια. Yeah. Χαίρετε. Γεια σα. Ραδιογονικό σταθμό και έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, άκουσα έναν ακροατή σα προηγουμένω, ένα νεαρό, ο οποίο έβριζε με κουρίε χ Περίμενα να του πει ο συνεργάτη σα ότι μαζί με αυτού που βρίζει, βρίζει τον πατέρα του, τον παππού του, τη μάνα του. Νομίζω το ήξερε το παλικάρι. Αυτό ήθελε να κάνει, να βρει τον πατέρα του, τον παππού του, τη μάνα ε, του. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ρε παιδιά. Α, τι να σα πω. σω πέρα είναι ελαχίστω πιο. πιο σοβαρά από αυτά που ψήφισαν ο πατέρα του, παππού του, η μάνα του. Ε, ε, αν είναι από την Κρήτη, βρίσκονται εδώ. Και που μα έφεραν εδώ, ίσω να είναι λίγο πιο σοβαρά. Επειδή άκουσα ότι είναι από την Κρήτη, μάλλον ψηφίζανε Πασόκολοι αυτοί. Το 70% έπαιρνε εκεί πέρα. Οπότε δεν είναι να βρει τη μάνα του, τον πατέρα του, τη. Με αυτόν τον τρόπο, μα με τι τι κουβέντε, ρε περιάνω μου. Τι να πω, ξέρω κι εγώ, εγώ. Κι εγώ δεν ξέρω τι να πω και έλεγα τους έλεγε. Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Πράσινο κουλίκι. Είπαμε πριν ο Αποστόλη με το λαό μιλούσε για τη Μακεδονία, λέγανε και τα δικά του, με το στυλ του Αποστόλη, και έχουν έρθει δύο-τρία μηνύματα. Ένα από αυτά, «Άσε κάτω τη Μακεδονία. Θα σφαγούμε άσχημα. Καλέ γιορτέ, κάντι. Και την προειδοποίηση, αλλά και την ευχή βεβαίω, από κινητό το έστειλε από SMS. Δεκτέ και οι ευχέ, και η Μακεδονία και όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριο Τουρνάρα, ο αγαπημένο όλων των Ελλήνων, έχω την αίσθηση ότι τον αγαπάμε γενικώ. Και αυτό φαίνεται και από κάτι έρευνε που τον έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην εκτίμηση. Και, και, και. και επειδή είναι ειλικρινή τουλάχιστον, κάνει αυτά που κάνει τα χειρότερα, όσο δεν τόλμησαν οι υπόλοιποι, αυτό το ότι θα φέρουμε έναν που δεν είναι στην πολιτική και θα κάνει αυτά που πρέπει, το λέγαμε ω όραμα κάποτε, έχει γίνει με δύο-τρει τώρα τελευταία, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, πρέπει να το παραδεχτούμε. Παρ' όλα αυτά, φέρνει και ένα φορολογικό νομοσχέδιο, ετοιμαστείτε, ανοίχτε τσέπε, μάλλον ανοίχτε πορτοφόλια, έρχονται χρήματα. Νομίζω ότι η μεγάλη προσευχία των οικογένειών που είναι σε χαμηλά εισοδήματα θα τις ανακουφίσει, <ΣΣ> Νομίζω ότι η μεγάλη προσευχία των οικογένειών που είναι σε χαμηλά εισοδήματα θα τις ανακουφίσει, <ΣΣ> Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. <ΣΣ> αν, δεις ότι, αν το δεις από την πλευρά μόνο του φορολογικού νομοσχεδίου και σε ελάχιστες περιπτώσεις και με 15 φίλτρα, ναι, κάποιες οικογένειες θα... Ελαφρυνθούν. Αν όμως δει συνολικά που ζουν αυτέ οι οικογένειε, τη λογαριασμό ΔΕΗ για παράδειγμα θα έρθει στι οικογένειε που θα έχουν ελαφρυνθεί από το φορολογικό νομοσχέδιο, τι ε, στο σούπερ μάρκετ θα πρέπει να αγοράσουν και με τι τιμέ, τι άλλα χαράτσε θα πρέπει να δώσουν, ε. δεν ελαφρύνεται κανεί σε αυτόν τον τόπο. Είναι δεδομένο, μάλλον ελαφρύνονται ελάχιστοι σε αυτόν τον τόπο. Πολύ υψηλέ κατηγορίε. Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχει θέμα. Ελάφρυνσης, είναι αστείο να το λέει κανεί και είναι και ντροπή να το λέει κανεί εδώ που έχουμε έρθει, να πιάνει την υποπερίπτωση και να την αναγκάγει σε κορυφαίο θέμα. Δεν κινδυνεύουμε να φύγουμε από το ευρώ. Δεν σα τα έχουμε πει καλά. Ο κύριο Χατζηδάκη μα τα λέει καλύτερα. Μαζί με τι αποφάσει Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μαζί με τι θετικέ εξελίξει ότι δεν υπάρχουν τα σενάρια να φύγει η Ελλάδα από τη δραχμή κτλ. <Τι> από το ευρώ. Μπερδέστηκε ο άνθρωπο. Συζητάμε συνεχώ για τη Δραχμιάν και τώρα πια με τι προσπάθειε τη κυβερνήσεω και κυρίω τι θυσίε του ελληνικού λαού. Δεν τίθεται θέμα να φύγουμε από το ευρώ. Έχουμε σιγουρευτεί. Το είδανε και οι ξένοι και αυτό μα ανεβάζουσαν έξι κατηγορίε. Και θα έρθουν και άλλα πάρα πολύ καλά πράγματα για όλου μα. Με αυτά τα αισιόδοξα, τα θετικά, μια μέρα πριν την καταστροφή. Ε, φτάσαμε στο τέλο. Σα παραδίδουμε στο λαό, στου ακροατέ, ό,τι καλύτερο. Αμέσω μετά στο Γιάννη Παπαδόπουλο για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί αύριο. Γεια σα. Να σου πω ένα πω λαγό Επειδή τώρα ακούω το διάλογο σου με την κυρία Σοφία. Ναι, τη Φράου Σοφία. Ναι. Η οποία η κυρία Σοφία ήταν με στη Σοφία. Ναι, να σου πω επειδή είναι η καινούργια καραμελίτσα, σε ποια λογική εδώ στην Ελλάδα μπαίνει στη συζήτηση η σύγκριση Χίτλερ και Στάλιν. Είναι ωραίο. Ήρθε εδώ ο Στάλιν και μα έκανε πόλεμο και είχαμε 900.000 νεκρού. Όχι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι και ο Στάλιν έσπαξε. Βέβαια ο Χίτλερ έσπαξε αμάχου, ο Στάλιν του εχθρού του. Υπάρχει μια διαφορά, δεν έχει σημασία. Έσπαξε. Έκλαψε. Έκλαψε η μάνα του Χθρού του Στάλιν το γιο της. Τον έκλαψε Επειδή Τι του... να κάνουμε τώρα Επειδή του τσούζει που ο Στάλιν τους γάμει το σπίτι Αλλά εγώ ξεχνάμε το Στάλιν Σε ποια λογική εδώ στην Ελλάδα στη συζήτηση Μπαίνει η σύγκριση Στάλιν Χίτλερ Ήρθε εδώ ο Στάλιν να μου γάμει στο σπίτι Άντε μου γάμπανε Α έπρεπε να μας γάμει στο σπίτι για να μιλήσουμε Όχι κύριε θα μιλήσουμε από πριν Το πρώτο είναι σχετικό με τη μαθήτρια στην Γερμανία. Ναι. Έχει υπόψη ότι δεν είναι, πειδή όπως είπε η κυρία, δεν είναι μόνο οι γονείς και το ελληνικό κράτος πειρώνει, αλλά επειδή έχω μια φίλη από Γαλλία, γυρίστηκε κοπέλα στην Ελλάδα για να γίνει καθηγήτρια και δεν της αναγνωρίζεται το πτυχίο που πήρε από εκεί, από το ελληνικό σχολείο. Αντε καλημέρα από Άμστερνταμ, ρε Αποσόλη, τα λέμε. Ω, oh, Άμστερνταμ. Ναι. Ωρε φίλε χάλια τάμαθο, 31 του μηνό κόβεται η φούρντα στους τουρίστες ε. Ε μαμαλάκες ε. Σε, τα καλιά τα κρατάμε για μας. Εσύ τι πιάνεσαι, το ε, Ναι μάλλον το ποιος κάτι. παίζουμε τότε ένα λόγο να έρθουμε στο Amsterdam. Να κάνουμε τι, αν δεν υπάρχουν τα coffee shop με τα wheat cake. Βέλεα ρε, εντάξει υπάρχουν οι πουντάνες, υπάρχουν τα πουντάκια, υπάρχουν πολλά πρόταση για κανούρο. Επίρα έχουμε και τα μουσεία μας. Α, άμα έχει μουσείο, εντάξει. Ε, η κοπελιά που σε πήρε, που σε πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο και σου λέει γιατί, γιατί δεν είναι ναζιστές και ότι εμείς... Α, η φράου, η φράου η Σοφία Έξεις ποια είναι αυτή, ξέρεις ποια είναι Όχι Αυτή που έχει το pet που πήρε η τηλέφωνο Α, λες <laughs> ε, κολλητή είναι, φιλάκια, αγαπώ Όταν ακούω να κατηγορούν το Στάλιν και καμιά φορά τον παρομοιάζουν και με το Χίτλερ αγανακτό. Τι κακό μας έχει κάνει ο Στάλιν στην Ελλάδα μήπως ήρθε να σκοτώσει τόσους ανθρώπους να καταφρέσει την οικονομία μας έτσι μήπως α, πήγε στο Δίστομο; μήπως πήγε στα καλάβρετα να εξοντώσει το, τον κόσμο Μήπω πήγε στην Κρήτη με του αλληλεξιπωτιστές τι κακό μας έχει κάνει μας ο Στάλιν γιατί είναι και ανιστόλυτοι δεν ξέρουν ότι τα δωδεκάνησα σταματάτε. Τα πήραμε χάρη στο Στάλιν από τους Ιταλούς τα πή Α, δεν τα δώσετε είναι ικανιστόρητη τι, τι να πω αγανακτό που, που ο κόσμος δεν ξέρει δεν έχει διαβάσει είναι τελείως αμόρφωτη και έχω μια κοβέντα ο Στάλιν και ο Χίτλερ ο και ο Χίτλερ Εγώ σαν φιλόζωη προσβάλλομαι με τη ζαρούλια ναι. Εγώ στους χρυσαυγίτες δεν θα έδινα ούτε ξυδητροφή ούτε πατέ Να πας έξω από τα πέτ να κάνεις καθιστική ίδια Όχι χιλοτρο στους Χρυσαυγίτες. Γεια! Τι, Φόλα. Ναι, παρακαλώ τον Αποστόλη, θα Εγώ είμαι. Γεια σα Αποστόλη. Είμαι ο Μανόλη, Σου έχω τραγούδι. Αχ, ακούω. Λοιπόν, παλιά ελληνική ταινία. Η καρσονιέρα για 10. Δεν ξέρω αν έχει πέσει από την υποψία σου. Το Αποστόλη βάλει την όλη, μην το βάλεις πάλι. Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. 10 χρόνια, κάθε μήνα, μια φορά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά Πέλα, για. Για. Αυτή η κολόγρια που σου μιλήσε προηγούμενος mm. πρέπει να είναι από την Αρ Αριανή φυλή. Τι κουρούπαντε, επξυρισμένη. Η μάνα της την έχει κάνει με κανένα Γερμανό για να τρώει καλά η μάνα της. Α. Αλλά δε και άμα δεν τη αρέσει η σκοτή να φύγει κολόγρια και να πάει στη Γερμανία. Σκατόγρια. Μην είστε κακός, κύριε. Μην με του οκρωτέ. Είναι άγιε μέρε. Πού είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Γι' αυτό ρε πάμε ρε κατά σκατά, ρε πάμε ρε. Έτσι θα διαλύσω. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Δεν σωζόμαστε. Αν ελπίζαμε ότι θα σωθούμε, δεν σωζόμαστε. Ναι, ναι, Όσο ναι, ναι. και να μασώνει ο Σαμαρά που μασώνει ο άνθρωπο, μα Δεν σωζόμαστε από μόνοι μα. Α το. Από εμά, θα μα σώσει.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 Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τον τόπο σε καταστροφή. Πράσινο σκουλίκι. Ήλπιζά ότι ο Κύρος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Πράσινο σκουλίκι.